Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά να τα έχουμε, εδώ στον Artefm 90,6 εκπομπή ΑΕ. Δευτέρα σήμερα και την Παρασκευή μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα από τη 2 στις 2.30. Λοιπόν, ε, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα δώσω προτεραιότητα σε κάτι που πριν από λίγο είδα και να σε καλά βρε Μάρθα μου. Ακούστε τώρα το εξή. Ένα οδηγό βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα τεράστιο υποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Ξαφνικά ένα άντρα του χτυπάει το τζάμι. Ο οδηγό κατεβάζει το παράθυρο. Τι συμβαίνει, ρωτάει. Τρομοκράτε απίδυναν το σαμαράκι ζητούν 10 εκατομμύρια ευρώ για λίτρα. Αλλιώ θα το λούσουν με βενζίνη και θα το κάψουν ζωντανό. Πηγαίνουμε από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και μαζεύουμε ό,τι μπορεί να δώσει ο καθένα. Ο οδηγό ρωτάει, τι δίνει περίπου ο καθένα, γύρω στο ένα λίτρο. Η Μάρθα λοιπόν, η Μάρθα ήταν μία από, από του τέσσερις τυχερού που την Παρασκευή κληρώθηκαν και πήραν πρόσκληση για την παράσταση Βασανίζομαι. Από εκεί και το ανέκδοτο που μα στέλνει, γιατί ήθελε να μα ευχαριστήσει, θέλει να μα ευχαριστήσει, να σε καλά Μάρθα μου, για το δώρο λέει, που μου κάνατε την παράσταση Βασανίζομαι στο θέατρο Άβατον, στον Γκάζι. Περιγράφει με πλήρη ακρίβεια το δράμα του σημερινού νεοέλληνα, που η ζωή του δεν έχει την παραμικρή αξία και υπάρχει μόνο και μόνο για να το θεσμό του σκλαβοπάζαρου των τραπεζών. Ακόμα και φορέα... Του έτσι προθυμοποιείται να γίνει με χαρά, προκειμένου να μην στερήσει τι τράπεζε από τι δόσεις που του έχουν βάλει. Την παράσταση τη συστήνω επιφύλακτα σε όλου του Έλληνε που εξακολουθούν να αγωνίζονται για τηλευτεριά και να μην θέλουν να καταλήξουν σκλάβοι σαν το βασανισμένο ήρωα τη ταινία. Λοιπόν, αυτή ήταν η χαρούμενη νότα τη ημέρα. Ξεκινήσαμε με μια καλή είδηση και μια καλή παράσταση, αφού οι ακροατέ που πήγαν τη Λοιπόν και ευχαριστόμαστε και εμείς όταν ε, εκεί που έτσι, έχουμε την, την ευχαίρεια να δώσουμε κάτι καλό στους ακροατές μας, τους δημιουργεί μια ευχαρίστηση ε, και περνάνε καλά. Λοιπόν η παράσταση βασανίζουμε στο Άββατο. Ναι. Συνεχίζεται οποιο θέλει Βεβαίως. να πάει να τη δει, να περάσει καλά, να γελάσει. Ε, φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα έτσι, σε, ένα, σε ένα περιβάλλον χαρμολύπης. Σε αυτό το γελάω και κλαίω μαζί, Λοιπόν, γελάω και κλαίω μαζί είναι όμω και η καθημερινότητά μα. Ε... Να ζητήσω καταρχήν, εγώ συγγνώμη από του ακροατέ για τη χρειά τη φωνή. εσύ οι σαμιώτε τα είναι. Οι σαμιώτε είναι υπεύθυνοι. Ένα Σαββατοκύριακο στη Σάμμο, ορίστε. <χω> Ήθες... Όχι, οφείλετε στο ότι Εντάξει, με ένα, ένα κρύωμα την προηγούμενη εβδομάδα και εκδηλώθηκε σαμο έτυχε Ένα. να εκδηλώθει ΣΑΜΟ. οπου στη σαμο ε, έμαθα ότι ήταν μια πολύ καλή έτσι ομιλία ναι, πολύ εκδήλωση mm. ε, αν, αν κρίνω και κόσμο, από το έτσι, γεγονός, έτσι, ότι, ότι από τι αντιδράσει δηλαδή το κόσμο εκεί και yeah. ε, πιστεύω ότι ήταν από τις καλές ε, εκδηλώσεις mm -hmm έχει καταγραφεί νομίζω θα ανατηθεί μάλλον σήμερα στο διαδίκτυο οπότε θα μπορεί και κάποιος να την παρακολουθήσει. Ήρθε κόσμος ο οποίος είναι προβληματισμένος είναι αυτό το πράγμα, αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι του κόσμου στο οποίο, στο οποίο είναι απόκειτη η ελπίδα για αυτή τη χώρα. Ένας κόσμος που πραγματικά μου έκανε εντύπωση ε, θετική βεβαίως πάντα η κλιμάκωση των ερωτήσεων, δηλαδή ήταν μια κλιμάκωση, mm -hmm. η λογική κλιμάκωση των ερωτήσεων. Mm -hmm. Μέχρι που φτάσαμε πούμε, στο πόσταση, θα συζητάμε με τα συντονιστικά αγώνα τη γενική πολιτική απεργία που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, mm -hmm. <coughs> αποτυπώνει δηλαδή λίγος πολύ αυτό το προβληματισμό που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία σε εκείνο το κομμάτι τη που ακόμη είναι υγιέ και μπορεί να σκεφτεί με, με υγιή τρόπο. Mm -hmm. Ναι εντάξει και ε, μένει η από όλα αυτά τα παγαλάκια και όλοι αυτοί εννοείς ε, την υπερβολική δόση της ε, πληροφόρηση <laughs> να το βάλουμε σε εισαγωγικά έτσι, Και <laughs> επειδή χρωστάω, χρωστάω κάτι χρωστάω μια απάντηση σε ένα φίλο mm. που με ρώταγε πάντα που με ρώταει μονίμως μάλλον σχεδόν mm. μονίμως τι να κάνουμε με αυτό το λαό που δεν καταλαβαίνει θα το απαντήσω με έναν έτσι πολύ αγαπημένος μου προσωπικά συγγραφέα αν και έχω δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου καλά καταπτυσμένο στα ζητήματα της λογοτεχνίας όμως ε, έλεγε ο Νίκος Καρατζάκης να mm -hmm. αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ μονάχος μου έχω το χρέος να σώσω τη γης αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω. Αυτή το είναι πόσο. η απάντηση. Ναι. Πιστεύω για όλους όσους, όσοι προβληματίζονται το γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Mm. Δικό μας είναι το χρέο όχι του κόσμου. Και με, με αυτή την ερώτηση, κατά κάποιο τρόπο βγάζουμε τον εαυτό από τον κόσμο. Ναι. Πιστεύω τις περισσότερες φορές. Ναι, και ό,τι σε μια απογοήτευση ναι. ή ακόμη χειρότερα, να γίνουν το πάδι α, Μήπως ακραίων δυναμικών ενεργειών α. που δεν είναι μόνο αλλά από ό,τι αποδεικνύει και συγκεκριμένοι πρακτική βολεύουν το σύστημα προκειμένου να εντείνει <συμίως> την καταστολή, τους μηχανισμούς καταστολής σε βάρος του, του λαού. Φυσικά. Διότι με αφορμή αυτά, αυτά τα <συμίως> γεγονότα. <συμίως> αυτό που έγινε και στο ΔΕΜΟΛ, παραδείγματο χάρη, αυτό που έγινε στο ΔΕΜΟΛ που είναι ένα εμπορικό κέντρο Όπου βεβαίω θα χρησιμοποιήσουμε, λογικό, συγνάζουν άνθρωποι, πολίτε, παιδιά, οικογένειε. Γιατί έχει και κινηματογράφο. Νομίζω, δεν κάνω λάθο, έχει και αθούσε σουνεμά. Ναι. Έτσι, έχει καφετέρειε, έχει πολλά παιδιά. Εγώ το ξέρω την νησιά μου που μένει εκεί κοντά στα Βόρεια Προάστια και πολλέ φορέ το Σαββατοκύριακο δίνει ραντεβού με τι φίλες τη. Έχει και βόλυνγκ και τέτοια, α πούμε. Ναι. Και πηγαίνουν εκεί και συναντιούνται. Πάνε ναι, δυστυχώ είναι από την διασκέδαση, Δυστυχώ γιατί αυτό είναι αμερικάνικο τύπου διασκέδαση ναι. πνευματική αποβλάκωση. Που θα έλεγα, αλλά τέλο πάντων ναι. αυτέ είναι οι διεξόδου του Δήμιου. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν και παιδιά που πηγαίνουν, γιατί δεν μόνο τα παιδιά πάνε με του γονεί του, τα παιδιά από 14-15 ετών που πια ναι. τα αφήνουν οι γονεί, θεωρούν ότι μπορούν. Και λογικό είναι σε αυτή την ηλικία, έτσι με την παρέα του να δουν είναι, τον κινηματογράφο μόνα του. Άρα ε, αυτό το χτύπημα ε, <χω> πάει κατευθείαν σε αυτό που λέμε, στο να δώσει όπλα. Στον κύριο Δένδια και κάθε φορά, στο, στον κύριο Τουσεχοίδη παλαιότερα, εδώ στον κύριο Δένδια και πάει λέγοντα, οι ίδιοι είναι αυτοί, το όνομα γάζει. Ψάχνουν να βρουν εναγωνίω την δυνατότητα και τη δικαιολογία να εμφανίσουν mm. τι νέε μονάδε, στάτιο-αστυνομικέ μονάδε που θέλουν να βάλουν σε υπηρεσία. Mm -hmm. Έτσι πρέπει να βρουν, αυτό έχει αποφασιστεί ήδη από τι αρχέ του 2010. Ψάχνουν να βρουν τρόπο, τι έχουν έτοιμε τώρα. Mm. Πρόσφατα ένας αστυνομικό, ο οποίο με άκουγε, το λέγαμε κιόλα. Το λέγε στην. Σαμ, λοιπόν, με άκουγε ναι. και μα άκουσε τότε που συζητάγαμε για το ζήτημα των δύο εταιριών από την Αμερική, mm -hmm. που, που λέγανε ότι πήραν συμβόλαιο με την ελληνική κυβέρνηση. Μου είχε γράψει. Για να φτιάξουν αυτό το στρατό των εξωτερικών. Ναι, να αστυνομία. Ναι. Μου είχε γράψει ένα προσωπικό email και μου έλεγε ότι, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ναι, σε καταλαβαίνω κα εκεί πάντα πράγματα mm -hmm. αλλά μην είσαι υπερβολικός μην είσαι υπερβολικός γιατί χάνεις α, αξιοπιστία mm -hmm. αυτό είχε γραφτεί περίπου τον Νοέμβριο στα τέλη του Νοέμβριου mm -hmm. ε, πριν λίγες μέρες περίπου πριν μια εβδομάδα ο ίδιος μου έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε έλεος γιατί θα πρέπει να επιβεβαιώνεσαι και σε αυτό mm -hmm το το θέμα και είδε ότι όντως υπάρχουν stand-by συγκεκριμένες μονάδες με μισθοφόρους Μάλιστα. στην αρχή ο ίδιος πίστευε ότι βεβαίως ήξερε ότι ετοιμάζονταν αυτές οι μονάδες αλλά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθούν Έλληνας αστυνομικοί mm. τότε του είχα γράψει ψάξω το καλύτερα Να. Ψάξω το για καλύτερα γιατί εγώ τους έχω ικανός για όλα αυτό του είχα, είχα πει που μπορούν να πέφτει και έξω δηλαδή τους έχω για όλα και μέχρι πριν μια εβδομάδα <coughs> μου έγραψε γιατί γιατί να πέφτεις μέσα και σε αυτό το πράγμα ναι. βεβαίως το καθήκον του να Δημοκράτη Αστυνομικού που φοράει και εθνόσημο και θα θέλει να το τιμήσει είναι να βρει κάθε μέσο και τρόπο μαζί με τον ελληνικό λαό να αποτράπει η επιβολή αυτού του τύπου του τη καταστολή. Εδώ πλέον δεν παίζουμε. <Σε> και ναι, μεν μπορεί να βάζουμε από το παρακράτο, επειδή ρωτάει και κάποιο: Ποιο είναι το παρακράτο, είναι οι αφανεί μηχανισμοί του κράτου που χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα κέντρα εντό και εκτό χώρα και που χρησιμοποιούνται ω το αντίπαλο δέο προκειμένου η καταστολή να νομοποιηθεί. Αυτό είναι το παρακράτος. Πολλέ φορέ του βλέπουμε με του κουκουλοφόρου. Να κάνουν διάφορες καταστροφές. Τους βλέπουμε διεισδύοντας σε διάφορες τρομοκρατικέ οργανώσεις παλιά. Mm -hmm. Τους έχουμε δει δηλαδή. <coughs> τους έχουμε δει να πα, παριστάνουν του διαδηλωτές μέσα σε μπλοκ διαδηλωτών. Και άλλα τέτοια πράγματα. Τους έχουμε δει ακόμη και να γράφουν προκηρύξεις εις των ταξικήν αριστερήν διάλεκτον. Mm -hmm. Και φυσικά ακόμη και σε οργανωμένες παλιά, το δεκαετία του 70 και το 80, είχαμε τοπίσει ακόμη και οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις που ελέγχονταν από το Παναγιά του. Και όπως λέει εδώ ένας φίλος τώρα, όσο εγώ είμαι λέει, ο πατριάρχης εντιοχίας, άλλο τόσο αναρχική, οι αντάρτες πόλεις, οι εξαρχιώτες είναι αυτοί που έβαλαν τη βόβα στο μόλ. Όχι βέβαια, <laughs> μην το τρελαθούμε. Δηλαδή. <laughs> λοιπόν, ε, ναι. Γι' αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι στον, απλό, στον άνθρωπο που προσπαθεί να σκεφτεί λογικά έξω από τον πανικό προσπαθούν να το δημιουργήσουν ότι αν, αν ήταν να είχε γεννηθεί ένα φαινόμενο ατομικής τρομοκρατίας με διάφορα χαρακτηριστικά θα είχε γεννηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα γεννιόταν με αυτόν τον τρόπο τώρα. Που σημαίνει ότι όποιος Κατανοεί την κοινωνική μηχανική αυτού των φαινομένων ότι yeah. αυτά τα πράγματα δεν εντάσσονται yeah. σε μια λογική να το πούμε έτσι αναρχοτρομοκρατίας ή οτιδήποτε τουλάχιστον όπως το γνωρίζουμε από την ιστορία, από την ιστορία από τον τρόπο που δηλαδή γεννιούνται τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι έτσι. Ξέρει κάτι, σε αυτή την ιστορία επειδή όλοι μιλάνε με ονόματα και διάφορα διότι θεωρούν ότι είναι επαναστατική πυρήνη, σωστά δεν το λέω, ο επαναστατικός αγώνας με τι πυρήνε φωτιά. φωτιάς. Της φωτιά. φωτιάς, Ο επαναστατικός αγώνας, όλοι φωτογραφίζουν το μαζιώτη, το μαζιώτη ο οποίος είναι προφλεκισμένος αλλά κατάφερε να ξεφύγει. Το νεκρό δείχνουμε. Τι νοήθει είναι νεκρός. Ε, πού είναι αυτό. Αυτό παιδί μου ήταν. δεν ξέρει κανεί που είναι. Ήτανε. αποφυλακίστηκε με, περιορισ... με όρου περιοριστικού. έπρεπε να ε, πηγαίνει κάθε μία mm -hmm. και δεκαπέντε στο και τα λοιπά και εξαφανίστηκε. Καταρχήν έχει βόμβα που έχει σκάσει. Εάν. εάν ε, από τη στιγμή που έχει βόμβα που έχει σκάσει κανονικά. Mm -hmm. ο ένοχο πιάνεται μέσα στο πρωτοκοδέθερο ή στα διότι κανένα είδου βόμβα δεν αφήνει. Ε, είναι χωρίς ίχνη. Mm. Το εκκρηκτικό πάντα ξέρεις από πάντα να βρεις. Τα εκκρηκτικά ειδικά ή τα υλικά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ιστορίες είναι διαβαθμιμένα υλικά. Όποιος δίποτε έχει βιομηχανική εμπειρία να το πούμε έτσι. Mm. Το γνωρίζει πολύ καλά. Άρα πιάνονται αμέσω αυτοί. Αυτοί που δεν αφήνουν ίχνη και με βόμβες που δεν αφήνουν ίχνη, προέρχονται από μυστικές περισσίες από το στρατό ή από την αστυνομία. Ε, Δημή εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρο ότι δεν θα γίνουν συλλήψεις. Συλλήψεις μπορεί να γίνουν. Ναι, Βεβαίως, Γιατί ναι. βλέπουμε κάτι το παιδιά Το ναι. Παιδιά που έχουν μία δράση, ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί. Το είχαμε πει. Από ξένου, ξύλου. Πώ έχουν λένε, και τέτοια πράγματα. Βρίσκεις, Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά τα οποία έχουν μία αγωνία. <coughs> Κάποιοι εκμεταλλεύονται των νέων της τους, το νέο το, τη το, ηλικία του σε αυτόν τον τον παρορμητισμό και το που έχουν οι νέοι. Και δεν έχει επιστροφή. Ε, στη Γιάφκα που το... βρήκανε του, στο Χρυσαβγίδι, ποιο που δολοφόνησε τον Πακιστανό, το Πακιστανό. γιατί δεν το ψάξανε λίγο περισσότερο, α πούμε, πώ γίνεται να έχει οπλισμό. Πού τον βρήκε, ε, Εκεί είπαμε δεν πρέπει να συνδέουμε, το ή ένα είναι επίσημο νομικό <σχελίδι> κόμμα, πολιτικό κόμμα, είναι δικό μα. Αυτό το κόμμα παρακράτως είναι, ε, ας του αφήσουμε έξω. Το δυστύχημα είναι ότι και εδώ επιβεβαιωνόμαστε, το είχαμε πει και στις προηγούμενες επιθέσεις, ότι θα οξυνθεί το θέμα των επιθέσεων, των κυκλήματων. Ε, το είχε πει και εσύ, το είχαμε πει εδώ μαζί, ότι φοβόμαστε ποιε θα είναι τα επόμενα χτυπήματα, κατά mm -hmm. πόσο μπορεί να θέλουν και μαθών πολιτών. Εγώ το πιστεύω ότι εκεί πάνε. Λοιπόν, αυτό το δεμό... Μπορεί να ήταν και κάπω προειδοποιητικό να μα φτιάχνει ένα κλίμα τέτοιο, γιατί είναι τελείω διαφορετικό για τον κόσμο να χτυπάτε, να χτυπούν κάποιοι τα γραφεία του Πρωθυπουργού, που δεν είναι και το πλέον αριστό. Πρόσωπο στην ελληνική κοινωνία, άρα δεν έχει και καμία συμπάθεια. Κατάλαβε πω αντιδρά. Και άλλο σε ένα εμπορικό κέντρο που άλλωστε είναι το παιδί του ή πάει ο ίδιο να ψωνίσει και αν αρχίσετε να του δημιουργείτε μέσα του ο φόβο και ο Και τώρα εδώ που έρχομαι να ψωνήσω ή εδώ που πάω στον κινηματογράφο ή δεν ξέρω τι μπορεί κάποιοι να μου βάλουν γιατί δεν μα δίνονται βόμβα α πούμε και να με σκοτώσουμε με, Μπαίνουμε σε τελείω άλλο κλίμα και λογική. Να θυμίσουμε εδώ. Ότι όταν εξεγέρθηκαν τα εργατικά συνδικάτα στην Αίγυπτο που αποτέλεσαν τη θηριαλίδα για την κοινωνική λαϊκή εξέγερση ενάντια στον Μουμπάρα, ο Μουμπάρακ απάντησε με την ασφάλεια η οποία πήγε και έβγαλε από τη φυλακή mm -hmm. οι Σοβίτε και άλλο υπόκοσμο με επικεφαλής αστυνομικού τη μυστική αστυνομία ε, και συμμορίε τέτοιε έκαναν επιδρομέ στι εργατικέ συνοικίε του Καΐρου και τη Αλεξάνδρεια βάζοντα φωτιέ, την τον αέρα. Διάζοντα κόσμο και κάνοντα βιοπραγίε έτσι ώστε να εξαναγκάσουν του διαδηλωτέ, του εξεγερμένου δηλαδή εργάτε, να υποχωρήσουν και να τρέξουν να πάνε να φυλάξουν τα σπίτια του. Και να τρομοκρατηθεί ένα κόσμο από αυτό το πράγμα. Βεβαίω η κοινωνία εκεί ήταν τόσο μπαϊλισμένη. Πώ να το πούμε, είχαν φτάσει σε τέτοια όρια που βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν σε αυτή την ιστορία και βεβαίω αυτό που έπρεπε την πλήρωσε, ο Απλά να ξέρουν αυτοί που σκέφτονται διασχέδια ότι η συνείδηση στο λαό έχει αλλάξει, τουλάχιστον οι το υγιές του. Εάν συμβεί κάτι παρελπίδα και χαθεί κόσμος να ξέρουν ότι αυτόματα, αυτόματα η ευθύνη πέφτει σώμος τους στον ζαβό που έχουμε πρωθυπουργό uh -huh. και σε όλους αυτούς του άλλους οι οποίοι το παίζουν υπουργοί. Και στη συγκυβένηση περιλαμβάνομαι και τον κύριο Κουρέλη. Λοιπόν, να το ξέρουν αυτό το πράγμα μην νομίζουν ότι είναι άσχετη. Δεν είμαι δέντρο με κουτόχορτο. Όπω λέει ο φίλο ο Αποστώλη, θα το κλείσουμε αυτό το θέμα. Όπω λέει ο φίλο ο Αποστώλη ε, φτάνει να σκεφτούμε και να <κυμ> θυμηθούμε το ποιοι κρύβονταν πίσω από την μεγαλύτερη, μια από τι μεγάλε τρομοκρατικέ επιθέσει την 1η Σεπτεμβρίου. Βεβαίω. Λοιπόν, που από ό,τι είδαμε. Δεν τους ε, ορκισμένος. τίποτα κάτι άνθρωποι Αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν. Ε, ε, αν δεν κάνω λάθος, ο ορκισμένος εχθρός των πολιτιών οι Ταλιμπάν και η, η Αλκάιδα mm -hmm. αυτή τη στιγμή βάζει βόμβες κάνει βομβιστικές τρομογραφής ανέργειας ενάντια στο καθεστώς Άσαντ, στη Συρία Τελείω τυχαία Ναι, δηλαδή, αυτό να τα, να τα σκεφτόμαστε λίγο έτσι, βέβαια δεν είναι σε αυτό το μέγεθος, είναι σε κάποιο άλλο μέγεθος, αλλά τίποτα δεν είναι εξεκομμένο. <coughs> λοιπόν, θα ακούσουμε, σήμερα έχεις έρθει με κάτι παραγγελιές, όλες... Ναι, ε, τραγούδια εννοώ, νομίζω παραγγελές. ότι αυτή η εκπομπή οφείλει ένα να αποτίσει φόρο τιμής ναι. ε, σε έναν τραγουδοποιό ο οποίος συνεχίζει και μας εκπλήσει mm -hmm. ευχάριστα, mm -hmm. το ότι επιμένει σε ένα στο να συμπαραστε... συμπαραστέκεται με τον τρόπο που ξέρει σαν καλλιτέχνη και με την κοιθάρα του στο λαό και στα βασανά του mm -hmm. και τρόπο που γίνεται αυτή η ιστορία και που αποτελεί βεβαίω το μελανό σημείο στην ακμάζουσα, λαμπιρίζουσα και θάμπουσα από, από γκλίτερ ε... καλλιτεχνική πραγματικότητα της χώρας. Mm -hmm. ε, μιλάμε για το Θανάση του από όσο γνωρίζομενοι μόνοι μας στην Κομωτινή, mm -hmm. στη Θράκη. Είναι από του αποκεντρωμένους καλλιτέχνες. Ναι. Mm. Και θα ήθελα πολύ να τον, να τον δω, γιατί προ, πρόκειται να μιλήσω στην Κομωτινή. Ωραία. Mm -hmm. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον από την δική μου μεριά, εάν ε, δοθεί η δυνατότητα. Ε, mm -hmm. Νομίζω ότι ε, να ακούσουμε κάτι το οποίο το είχε γράψει το 1992. Mm -hmm. Ναι, ποιο. Και θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα ακούμε και σήμερα. Είναι εξίσου επίκαιρο. Ο <στοίκαι> ύμνο του Μάστρεχτ. Αγία Πανά. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και Λυπίοι θα γεννεί. Χώρα σαν σένα τσουβάλι. Και στον πάτο του εμείς, εμείς βάλαμε υποθήκη από Κρήτη μέχρι Εύρω κι αφού μπήκαμε στα χρέη, έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Κι αφού μπήκαμε στα χρέη, έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Άλλοι κανάν τα παζάρια εν το μέσο τη νύχτα. Και όταν έρθει η ώρα, να βγει ο λογαριασμό. Παραλύπτη πάντα ο ίδιο, ο υπέροχο λαό. Παραλύπτη πάντα ο ίδιος ο λεβέντη ο λαό. Παραλύπτη πάντα ο, ίδιος, ο, Λεβέντης, ο λαός. Το χορόιδο λαό. Νιώθω λίγο σαν χαϊδάνι πίσω απ' Λαχανιάζω και υδρώνω για την τσέπη του γαμώτο Και μου λένε κάτι τσιμάνια είναι θέμα υπομονής Ήκου το φραγκί στο μέλλον Μετά ναι και του λέμε <ΣΣ> Στο μέλλον θα είναι η ποτετούρα εμείς. Λες να είμαι τέτοια μάρκα και κανείς να μην το ξέρει Και να κρύβω τη μανιά μου πίσω από τα χέρι Όταν κάτσει με τους λίγους στο τραπέζι ο καθής Σίγουρα θα φύσει πίσω μαυροφόρου συγγενή <Πιζι> <Πιζι> Είδε, άμα είναι εμπνευσμένο ο καλλιτέχνη. Δηλαδή, καμιά φορά. Τότε. Ναι, αυτό θέλω ναι. να πω. Ότι σε κάποιους τέτοιου ανθρώπου, λίγου βέβαια, αλλά δεν χρειαζόμαστε και πολλού. Τα ταλέντα και των πραγματών δεν, δεν μπορεί να είναι πολλά, λίγα είναι. Λοιπόν, πηγαίνει εκεί προ α... τα πίσω και βλέπεις έχουν γράψει σε κάτι άσχετε εποχέ. Άσχετε, <Πιζι> θεωρητικά άσχετες, <Πιζι> ναι. πολύ σχετικέ. Απλά προβλέπανε και διάβαζαν οι άνθρωποι τα γεγονότα και μπορούσαν να τα και στην τέχνη τους. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε κι άλλα κομμάτια, έτσι, ναι, λοιπόν, στο, στη διάρκεια της εκπομπής. Ε, να πάμε στο εξή. Την Παρασκευή, ε, δεν το έχουμε ξεχάσει, αρκετοί από εσάς μας στείλατε μήνυματα διότι ακούσατε μια εκπομπή για τη σεός, που έγιναν στο ραδιόφωνο του Α ε, από τον κύριο Χαριτάτο, είχε καλέσει την ε, πρόεδρο του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκη, τη δικηγόρο, την κυρία Καταλήνα Καραγιάννη. Λοιπόν, είχατε πολλέ απορίε για διάφορα θέματα που έθιξε εκεί η κυρία Καραγιάννη και γι' αυτό στείλατε την ακφομπή ε, με το έτοιμά σα, αν μπορούμε να πούμε, να απαντήσει εδώ ο Δημήτρη μάλλον να πει και τα δικά του επιχειρήματα και τι απόψει του πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Λοιπόν, έτσι να πω ότι η κυρία Καραγιάννη είναι μόνιμο καλή. Είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είναι δικηγόρους και όπως η ίδια δηλώνει στην εκπομπή, γι' αυτό το λέω, σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και να, γι... να ζήσει μόνιμα στη Σαμοθράκη, η οποία στη διάρκεια τη εκπομπής εκφράζεται με πολύ καλακευτικά λόγια για τη Σαμοθράκη. Oh, ο... Όπως λέει και ο ίδιος, ο Όλιρεν θεωρεί ότι η Σαμοθράκη είναι ένας τεράστιο θησαυρός, δεν το λέω εγώ, το λέει η κυρία Καραγιάννη ε, και αφού το όραμα είναι να γίνει η Ελβετία να γίνει μια Ελβετία ε, αυτό το νησί είναι ένα διαμάντι όπως λέει η, η κυρία Καραγιάννη λοιπόν μας λέει ότι οι έως υπάρχουν στην Ευρώπη στην Πολωνία, στην Ιρλανδία ε, και ότι ε, δεν είναι κάτι το φοβερό αφού μια μεγάλη εταιρεία θα λειτουργεί μέσα στην Εως για περίπου 20 χρόνια θα έχει σταθερή φορολογία με, Εκεί που μου κάνει μια εντύπωση είναι ότι ρωτάει ο Χαριτάτος στην αρχή ότι με ποιο νόμισμα και λέει πιθανότατα ευρώ. Ε, δεν το ήξερα αυτό δηλαδή. Δεν απαντάει η κυρία Καραγιάννη λέγοντας μα φυσικά ευρώ. Όχι, όχι, όχι. Έχει δίκιο. Για να εξηγήσει άτομο εδώ. Το ειδικό, το ειδική οικονομική Πώς ζώνη. Η ειδική οικονομική ζώνη mm -hmm. μπορεί να έχει και ειδικό νομισματικό καθεστώ. Δεν το αναλύει καθόλου στη συνέχεια. Mm. Το έπιασε με μια αποστροφή του λόγου τη. Ε, τι εννοεί να έχει ειδικό οικονομικό. Δηλαδή, δηλαδή να έχει μπορεί, δολάριο, να, μπορεί να είναι δολάριο, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Και να καθορίζει ότι μία ειδικά για την ειδική οικονομική ζώνη. Α, μάλιστα. Γι' αυτό σου έκανε φοβερά εντύπωση. Ήταν ακριβή τελικά εκεί η κυρία Καραγιάννη. Δεν είπε φυσικά ευρώ. Είπε πιθανότατα ευρώ. Απλά ο κύριο Καρτάτο το προσπέρασε, δεν τόπιασε. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι χαρακτηριστικά, όπου η κυρία Καραγιάννη ε, μιλάει για, το, για τα εργασιακά, ε, επειδή τίθεται πολύ μεγάλο ζήτημα, τι τελικά θα ισχύσει σε ό,τι αφορά τα εργασιακά στην, ε, σε μια ειδική οικονομική ζώνη. Ναι. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, Γιώτα. Και κάτι, γίνεται επίση και μια παρανόηση με τα εργασιακά. Τα εργασιακά δεν τα ακουμπάει απολύτω κανένα. Γιατί, κανένας, γιατί ισχύει το κοινοτικό δίκαιο. Υπάρχουν τρει νόμοι. Είναι το νούμερο 26 μέχρι το νούμερο 28, ναι. που λέει ρητά ότι στην ειδική οικονομική ζώνη γίνεται, επιτρέπεται σε μια χώρα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα, που τα έχουμε και περισσότερα από οικονομικά προβλήματα, έχουμε τεράστια προβλήματα, θα πρέπει 70% να είναι τοπικό πληθυσμό. 70% είναι πολύ σημαντικό, ναι, ναι. και το 30% είναι εξειδικευμένο. Τώρα στο φάτα εργασικά δικαιώματα, επιτρέψτε μου να το κάνουμε. Ναι, Μπορεί. για ποιους νόμους μιλάει η κυρία Γαραγιάννη. Για το κοινοτικό δί... δίκαιο, Ναι, το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει νόμου, έχει διεκτίβε και αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς το παρόν mm -hmm. δεν υπάρχουν ειδικέ διεκτίβε για τι ειδικέ οικονομικέ ζώνες Είναι στη διάθεση των κρατών. Δικηγόρο δεν το ξέρει αυτό, Κύριε Καραγιάννη. Δεύτερον, mm -hmm. η συγκεκριμένη διεκτίβα Τη οποία έχει δεχτεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη είναι η περίφημη οδηγία Μποργκεστάιν. Ούτε αυτό το ξέρει ο Καραγιάννη. Ποια είναι αυτή η οδηγία Μπολκεστάιν, σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί εντό Ευρωζώνη διατηρώντας το εργασιακό καθεστώ των εργαζομένων που φέρνει από τη χώρα που το φέρνει. Έτσι, για παράδειγμα, οι γερμανικέ επιχειρήσει φέρνουν στη Γερμανία από την κεντρική Ευρώπη εργαζόμενου, όπου διατηρούν το μισθό και το εργασιακό, εργασιακό καθεστώ που είχαν οι εργαζόμενοι αυτοί στην κεντροευρωπαϊκή χώρα από όπου προέρχονται. Ούτε αυτό το ξέρει. Mm. και μάλιστα η συγκεκριμένη οδηγία Μπορκεστάι αφορά όχι μόνο επιχειρήσει στην παραγωγή αλλά και στις υπηρεσίες τράπεζες ή άλλες δραστηριότητες που είναι στο τομείο υπηρεσιών ούτε αυτό το ξέρει πάμε παραγωγό στην ελληνικό εργατικό στο, στα πλαίσια των ανατροπών των εργασιακών συνθήκων στην Ελλάδα mm. καταρχές στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιορισμούς δεύτερον Γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτή την, τεράστια, α, α, αυτή την τεράστια βιομηχανία δουλειά με τους μετανάστες. Mm -hmm. Αν υπήρχε δύο περιορισμούς, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσε κανένας να το κάνει αυτό πράγμα. Δεύτερο, στην Ελλάδα έχει εφαρμοστεί ήδη ο νόμος που λέγεται που επιτρέπει την α, α, του εργολάγου εργασία. Αυτό που έχει. Λοιπόν, και μάλιστα εφαρμόζεται είναι... και από το ίδιο το ελληνικό δημόσιο. Yeah. Που σημαίνει δηλαδή yeah. ότι ο εργαζόμενο δεν έχει δεν αποκτά η εργασιακή σχέση ή εργασιακές εργασιακέ υποχρεώσει με τον εργοδότη στον οποίο δουλεύει, αλλά δουλεύει για έναν μεσάζοντα, ο οποίο μεσάζοντα εκμισθώνει ή ενοικιάζει τον εργαζόμενο αυτό σε κάποιον άλλο. Yeah. Ούτε αυτό το ξέρει και καλλιέργεια, δεν το έχει ακούσει. Πάμε παρακάτω ε, Το νόμο 3907 α, άθρο 30, 30, 35 θυμάμαι καλά που ορίζει ότι το ελληνικό δημόσιο μπορεί να απασχολήσει τους μετανάστες που συγκεντρώνει και τους κλείνει σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης που τα περισσότερα είναι στη Θράκη mm -hmm. με τους όρους και υποποθέσεις ως μισθό τους αλλά με συνθήκες και όρους που κανονίζει το Υπουργείο ούτε αυτό το έχει ακούσει γιατί όλα αυτά να μην ισχύσουν στην ειδική οικονομική ζώνη και να ισχύσει η φαντασίωση τη κύρια Καραγιάννη ότι δίθεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη νόμος που λέει το βρήκε έτσι, ένα ζήτημα. Μακάρι να γίνει ένας διάλογος, έτσι. Είπαμε, τέτοιος, ώστε... Κοίταξα, έτσι, έτσι... ένα διάλογο, είπαμε, ανοιχτό, τέτοιο, ώστε. Κοίταξε να τη κάτι Υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ yeah. υπάρχει ένα θέμα και δεν είναι θέμα ηθική τάξη. Εγώ υπέσπιζα το ελληνικό λαό. Yeah. κυρία Καραγιάννη, ποιον υπέσπιζα. Yeah. Πουλώντα, γίνοντα πλασιέ των ειδική οικονομική ζώνη. Επειδή έχω ακούσει πριν την εκπομπή, σα φέρε και η κυρία Καραγιάννη, από αυτά που έχει πει κυρία Καραγιάννη, και τα μεταφέρω. Ε, ίσως και στη συνέχεια στα αποσπάσματα που θα παίξουμε θα πρέπει να είναι μέσα κάποια στιγμή, δεν έχει σημασία ότι η Θράκη, γιατί για τη Θράκη μιλάμε, <κυρίζευε> έτσι, ναι. σε κάθαρα για τη Θράκη και για τη Σαμοθράκη μιλάμε, δώσουμε μία λύση Θράκη, και σε όλους αυτούς τους άνεργους, πρέπει να δώσουμε μία λύση. Με τη λύση δηλαδή που κάνανε ότι, είναι οι ομογαλακτήτης, οι ομογαλακτήτης στείλει λύση εδώ στον στην Ινδία και αλλού. Και πεθαίνουν εκεί τα παιδιά πάνω στη γραμμή παραγωγή. Όπω είπε κάτι τώρα, θα σου πω επειδή πάλι το είπε η κυρία Καραγιάννη, δεν είμαστε μπακλατές, α, α, δεν κυρία Μπαγκλατέ. Mm -hmm. ε, ε, α μην ξεχνάμε ότι είμαστε χώρα μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τον Μπαγκλατέ, γιατί εκεί σου λέει δεν ισχύει <κυρίζει> τίποτα έτσι κι αλλιώ, γίνει δεν γίνει έω. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Τρίτο κόσμο είναι μια κατάσταση. Τρίτο κόσμο ναι. ναι. που οι περισσότερε γερμανικέ εταιρείε έχουν εκεί την παραγωγή του. Οι και ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ναι. Ε, το Μπαγκλαντέ από, από, από την άποψη τη διεθνού είναι πιο ψηλά από την Ελλάδα. Εσίω. Φαντάζομαι αναφέρεται στο γεγονό ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έσκη. Τα, τα έσκη. Ναι. Ω χώρα μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊ... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει η Πολωνία ή δεν ανήκει. Γι' <σομίως> αυτό το αναφέρουν άραγε. Ότι η Ουγγαρία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Δεν έχουν ειδικές οικονομικές ζώνες. Πώς δουλεύουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες εκεί. Πάντω αναφέρεται να ακούσουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα τώρα, το επόμενο, επειδή ανα, ε, γίνεται αναφορά, τη ρωτάει αν θυμάμαι καλά ο κύριο Χαρητάτο, γιατί είδου επιχειρήσει μιλάμε, δηλαδή ποιε ενδιαφέρονται και ποιε θα δραστηριοποιού, δραστηριοποιούνται σε ΕΟΣ ε, και απαντάει η κυρία Καραγιάννη και αναφέρεται στην ΕΟΣ που υπάρχει στην, ε, μεταξύ Ανδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, οπότε να τα ακούσουμε γιατί είναι ενδιαφέρον και είχαν πολλά ερωτήματα για ακράτε γι' αυτό. Για φορολογικού για... και διοικητικού λόγου. Για λόγους. τι είδου επιχειρήσεις μιλάμε, Έχει Δεν μιλάμε αξι... για καταστήματα. Όχι. Μα... εγώ, εξαγωγικό... έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Είναι μεγάλε εταιρείε. Ναι, ναι. Θα σα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Επισκέφτηκα το, την ειδική οικονομική ζώνη στο Τσόλου, που είναι μεταξύ ε, Αδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη. Και γευνόητου λόγου, βέβαια, οι Τούρκοι το αποφεύγουν πάρα πολύ να γίνει στην Ελλάδα και ίσω και εκείνοι δημιουργούν και προβλήματα. Ε, Υπάρχουν πάρα πολλές, είναι ένα high-tech χωριό, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Επειδή είχα μήνυμα αμέσως τώρα, θα προσλαμβάνουν μετανάστες από κάποιον καχύποπτο ακροατή. Okay, ή ναι. αρνητικό απέναντι σα. Είπατε oh, yeah. ξεκάθαρα ότι θα παίρνουν 70% τοπικό πληθυσμό, oh, yeah. 30% ε, εξειδικευμένο, εξειδικευμένο yeah. που μπορεί να είναι από άλλε χώρες. Okay, Αυτό yeah. συμβαίνει σε όλες τι επιχειρήσεις, παντού στην επικράτεια και σε όλο τον κόσμο. Θα ε, λέω γιατί πήρα μέσω ένα μήμα τα πάντα μέσα. Ναι, το πατάμε μέσα. Απλώ θα είναι καλό ο κύριο αυτό και η κύρια αυτή, κατανοώ που, τη δυσπιστία του, αλλά είναι καλό να διαβάσει λίγο και το κοινοτικό δίκαιο αν τον ενδιαφέρει όντω ε, αυτό θέμα αυτό. Αλλά ήθελα να επιστρέψω λίγο σε αυτό το, για την ειδική οικονομική ζώνη που βρίσκεται στην Τουρκία. Ε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλε επιχειρήσει από, από όλο τον κόσμο και είναι μια ειδική επιχείρηση η οποία απασχολεί 1.500, 1500 εργαζόμενου Τούρκου. Λοιπόν, ο... δώστε μου μιλανά σα, θα σα πω. Κάναμε μια εισαγωγή για να συγκεντρώσουμε αντιδράσεις, μηνύματα θετικά, ελληνικά και Λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν η κυρία Καραγιάννη πήγε στο να μιλήσει με τους εργαζόμενου. Προφανώ δεν το έκανε. Φωτογραφία ήδη ίσως. Και πήγε ω πλασχέ στα αφεντικά τη να, να πάρει ιδέες. Πρώτον, η συγκεκριμένη ειδική ζώνη, η οποία έφεξε η Τουρκία... Mm -hmm. Έχει περίπου 10 επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3 είναι ξένες, οι υπόλοιπε 7 είναι τουρκικές. Δεύτερον, είναι κατά κύριο λόγο βιομηχανικές και εξαγωγικού προσανατολισμού. Τρίτον, ποιοι Τούρκοι εργαζόμενοι δουλεύουν εκεί. Έχει υπόψη της η κυρία Καραγιάννη. Δηλαδή, Τούρκοι, α πούμε, από το Τουκμενιστάν, πρώην Σοβιετική Ένωση. Τούρκοι. Ah. Τούρκοι από την Απχαζία. Μάλιστα. Mm -hmm. Τούρκοι από το Σερβαϊτζάν. Τούρκοι από το Κουρδιστάν. Uh, Τέτοιοι yeah. Τούρκοι δουλεύουν εκεί. Yeah. Και πώς τους φέρνουν. Yeah. Α, πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα. Με ατζέντητες. Όπως ακριβώς κουβαλάνε το μετανάστη mm -hmm. σε οποιαδήποτε χώρα. Mm -hmm. Ερώτησε κύρια κ. Καραγιάννη πόσο πληρώνεται αυτός που δουλεύει εκεί πέρα. ...τι, σύμφωνα με την προσοχή που έχει βγάλει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών τη Τουρκία mm -hmm. αμείβεται με 2,39 την ώρα. Όταν ο Έλληνα αμείβεται με 18,8 την ώρα. Mm. Σέντ ευρώ έτσι. Yeah. Λοιπόν, πόσο αμείβεται ο Κινέζο Κούλη που, που, που, που αυτοκτονεί στι ειδικέ οικονομικέ ζώνε στην uh, Κίνα. 2.44 την ώρα είναι πιο φτηνός από τον Κινέζο Κούλι που αυτοκτονεί Μάλιστα. από εκεί το Τουρκικό Υπουργείο Λοιπόν Οικονομικών mm. στην προσούρα που βάζει για να προωθήσει τη δική του οικονομική ζώνη αυτή που έχει φτιάξει λέει επίσης ότι η Τουρκία έχει 25% άτυπη εργασία η κυρία Καραγιάννη έχει ακουστά τι σημαίνει άτυπη εργασία σημαίνει δουλική εργασία Εργασία δηλαδή που δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Που δουλεύει για ένα μεροκάματο εδώ και με ένα μεροκάματο εκεί. Να, και που από αυτήν τη δεξαμενή του 25% αντλούν οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Το τρίτο είναι λέει ότι έχουμε περίπου 23 24 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό. Άρα μπορείτε να αντλήσετε από εδώ. Δεν χρειάζεται να πληρώνετε ατζέντιδε να, να σα φέρουν από την Κίνα ή το Πακιστάν ή το Μπαγκλάδε. Έχουμε ντόπιου που του έχουμε κρατήσει σαν τους κινέζους κούλιδες. Mm -hmm. Αυτό είναι η ολισθόρια. Αυτό λέει το τουρικό Υπουργείο. Τέταρτο. Πόσους φόρους πληρώνουν οι εταιρείες αυτές στην ειδική οικονομική ζωνή. Μηδέν. Πόσους δασμούς επιβάλλονται, επιβάλλονται στα προϊόντα που παράγονται εκεί. Επίσης μηδέν και Δεν φτάνει το γεγονός ότι αμείβουν με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις συνθήκες τον εργαζόμενο ο οποίος εκεί απασχολείται περίπου στο εξάμεινο στο εξάμεινο να το εργατικό δυναμικό mm -hmm. και αυτού ξανά από την αρχή mm -hmm. Λοιπόν, επιδοτείται από το τορικό κράτος κατά 35% στο μεροκάματο. Τέταρτο Δεν μου λες, αν πάμε εμεί στο ΑΚΑΤΣΟΥΜΑΔΚΕ πάμε μια εκδρομή εκεί, θα μας αφήσω mm -hmm. να μπούμε Όχι, ναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Όχι, θέλουμε ειδική άδεια. Θέλουμε ειδική άδεια. Γιατί είναι κράτο, εν κράτη. Έχουν τη δική του αστυνομία. Η τουρκική αστυνομία δεν έχει δικαίωμα Λέβη να παρεύει. Σε, σε όλη, σε όλη... Σε όλη είναι την, την περιοχή, περιοχή που, αυτή... που είναι ειδική οικονομία. Που, που, που έχει οριο... Οριο... οριοθετηθεί. Άν bravo. Λοιπόν, έχουν ειδικού... ειδική του αστυνομία. Security. Που τελείω τυχαία είναι μισθοφόροι. Mm. Τελείω τυχαία. Ναι. Για την ασφάλεια, ρε μου. Ναι. Γιατί ξέρεις τώρα κακοτοπιές ιστορίες. Mm -hmm. Λοιπόν, επίσης, και το τελευταίο που είναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, εάν από τα σύνορά σου, 120 χιλιόμετρα, από τα σύνορά σου, που είναι από τα σύνορα της Στράκης, στα 120 χιλιόμετρα υπάρχει μια ειδική οικονομική ζώνη. Mm -hmm. Εσύ γιατί θα φτιάξεις καλύτερη ειδική οικονομική ζώνη για τους εργαζόμενους στα 120 χιλιόμετρα. Εννοείς με καλύτερες συνθήκες, ναι. εργασιακές, ναι. Ε, έτσι... Δε μου λες αν είσαι ένα επιχειρηματίας. Ναι. Επιχειρηματίας, Ευρωπαίος ή μη. Ναι. Και αναζητούσε ειδικέ συνθήκες για να πας να βάλεις την επιχειρησή σου. Ναι. Γιατί είσαι τόσο ηλήθιος να πας σε μια ζώνη που υποτίθεται ότι έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που αραδιάζει κύριε Καραγιάννη, όταν στα 120 χιλιόμετρα μπορείς να, να, να, να μπεις σε μια ζώνη όπου σου δίνει τη δυναίη, το δικαίωμα στη δουλοκτισία... Mm -hmm. Το δικαίωμα να μην πληρώσει κανένα φόρο, mm -hmm. κανένα δασμό και επιπλέον να κάνει ότι κουστάρει γιατί διοικητικά θα σου ανήκει. <Το> μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο για ποιο λόγο ένα ιδιώτη επενδυτή θα το κάνει αυτό, Επειδή προς... θα τον πει η κυρία <Το> Καραγιάννη. Μου αρέσει να ερωτήματα γιατί ο διάλογο στην Ελλάδα ξεσηβαίνει κάπω έτσι. Δηλαδή μπορεί και ο κύριο Καριδάτο να τα πάρει και να τα θέσει μετά στην κυρία Καραγιάννη. Κάποιο που πάντω διάλογο δεν βλέπω να γίνεται. Κυρίε και καμία. Καούρα, να Όχι. μιλήσω με κανέναν πλασχέ ο οποίος πλη, πλη, πληρώνεται για να ξεπουλάτε αυτή τη χώρα να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τεσφεδόν, καλές προθέσεις αλλά τέλος πάντων έχει πέσει σε λούμπα σε την ιστορία το καταλαβαίνω uh -huh. αλλά να πληρώσω με, με την κυρία η οποία μου έφερε τον Άκερμαν το πρώην αφεντικό τη, γιατί αυτή η κυρία δούλευε για την Deutsche Bank. Ναι. Λοιπόν, να μου φέρει το, το πρώην αφεντικό τη, έναν από του δανειστέ τη χώρα, που ναι. μα έχει επιβάλει αυτό το καθεστώ, μας μα έχει αλλάξει τα φώτα. Mm. Και τώρα ανακαλύπτει ότι είναι πλούτο η Σαμοθράκη, που τελείω τυχαία είναι τα νερά τη και τρία μίλια έξω από, από τι ακτέ τη το μεγαλύτερο κοίτασμα, διαπιστωμένο κοίτασμα υδρογοναθράκων στο Αιγαίο. Λέει, σου είπα, είπε στην αρχή ότι αυτό το νησί είναι ένα διαμάντη. Είναι ξεκάθαρο. Και επειδή είπε τώρα, για, θα δει ότι έρχεται σε μια σύγκρουση για <συγκρου> όταν είναι εύκολο, συγγνώμη, να πάμε στο 29,49, στο επόμενο. Ε, Μισό δε λεπτό, δε απλά εγώ να δε πω. Λεπτό, γιατί, ναι. γιατί το λέω αυτό. Διότι εκεί αναφέρεται σε αυτό το σημείο ε, για τη συνάντησή τη που είχε με τον υπόλοιπο τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, επειδή τίθεται στην εκπομπή το ζήτημα ότι η Τρόικα είναι κατά τον νεό. Και είναι κατά τον νεό. Αναφέρεται μέσα, διότι δεν κερδίζει από φορολογία. Αν και η κυρία Καραγιάννη λέει, και αυτό είναι το πολύ ωραίο κομμάτι, το επισημαίνουν και οι κρατές, το άκουσα παιδιά, θα το έλεγα, λοιπόν, ότι, μα πώς, θα πληρώνουν φόρο οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, δεν έχουμε θέμα με τη φορολογία, αφού θα πληρών, δεν θα πληρώνουν οι επενδυτές, θα πληρώνουν φόρο οι εργαζόμενοι. Λεώσουμε, ναι. Έτσι, ναι. λοιπόν, ε, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι λίγο ανέκδοτο. Τέλο πάντων, θα γίνει μια ολόκληρη επένδυση, αυτοί θα βγάζουν τα εκατομμύρια, πόσα θα βγάζουν, τα υπερκέρδη, θα τα πηγαίνουν έξω και οι άλλοι που θα παίρνουν 400 ευρώ, 300 ευρώ θα πληρώνουν το Παρεπιπτόντος, φόρο. φόρο. Παρεπιπτόντω. Στην τουρκική ειδική οικονομική ζώνη, στην οποία αναφέρεται, ε, το, το, το, το νόμισμα που κυριαρχεί είναι το δολάριο. Ναι. και όχι τουρκική λύνα με ειδική συμφωνία εισοτιμίας που καθορίζουν οι επενδυτές καταλαβαίνεις τι γίνεται μάλιστα. το δεύτερο είναι ότι η εισόδημα που έχει παραχθεί στην ειδική οικονομική ζώνη βγαίνει ελεύθερα από την Τουρκία δηλαδή τα κέρδη όπως και το εισόδημα του εργάτη ναι. βγαίνει στο εξωτερικό μάλιστα. δεν βγαίνει δηλαδή δεν μένει στη χώρα για να φορολογηθεί. Ναι. και όταν ο μετανάστες δουλεύει για, για πενιχρά δολάρια που θα του, του δώσουν στην ειδική οικονομική ζώνη ναι. φλάκας uh -huh. να τα κρατήσει στη, Σε, στην Ελλάδα ναι, θα, τα θα, θα τα βγάλει έξω εντάξει ναι. λοιπόν και εφόσον έχει το δικαίωμα και το έχουν το δικαίωμα ναι. γιατί πως αλλιώς θα πληρώσουν γιατί η αμοιβή δεν έρχεται κανονικά ως μισθό paycheck, έτσι, μόνο για την κυρία Καραγιάννη και τους τις υπόλοιπε τελεχάρε που έχουν και μισθών Μάλιστα στους εργαζόμενους πληρώνεται αμέσως των ε, ατζέντιδων. Mm -hmm. Οι ατζέντιδες που δουλεύουν οι αυτέ τι εταιρείες συνήθως είναι εταιρείε με offshore accounts, δηλαδή με λογαριασμού στο εξωτερικό, σε υπεράκτηση επιχειρήσης και άλλες. Και μέσω αυτών γίνεται η υπηρεμία. Mm -hmm. Γιατί, γιατί ο ατζέντις πληρώνεται με ποσοστό επί του μεροκάματου. Mm -hmm. Οπότε... Που συνήθως θα είναι περίπου το 50% Τα Έτσι κανένα Αλλά η ελληνική Το ελληνικό δικαίωδη όσο το επιτρέπει Το έχουν επιβάλει στην Ελλάδα Εδώ και χρόνια Επισημήτη ξεκίνησε η ιστορία αυτή Εξυγχρονισμός Λοιπόν θα πάμε να δεις ότι υπάρχει αυτό Μεταξύ Τρόικας και όλοι ΡΕΝ Υπάρχει ένα θέμα πάνω στη, στη ΣΕΟΣ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Χατζηδάκη και η κυρία Καραγιάννη και τη δική της άποψη θα το δούμε να το σχολιάσουμε, να το ακούσουμε. Ε, Συναντήσατε καθόλου τον ε, αρμόδιο υπουργό ανάπτυξη ε, ανταγωνιστικότητα, ναι, τον κύριο Χατζηδάκη. Τι σα είπε. Ο οποίο είναι συμπαθέστατο, ε, ο οποίο μου είπε το εξή, ότι έχουν κάνει πάρα πολλέ μελέτε ναι. ε, και ότι η κυβέρνηση στην ουσία το θέλει, το προωθεί, αλλά η Τρόικα λέει όχι. Και το ρώτησε αν λέει η Τρόικα όχι και όλοι λέει ναι. Αυτά τα δύο κάπω δεν συμβαδίζουν. Ε, και ρώτησε αν είναι η προσωπική γνώμη του όλοι Ρεν. Δηλαδή, όλοι μίλησε μι, μι, για τον εαυτό του ή μίλησε για και την, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί δεν μου έδωσε καμία απάντηση, α, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει την Τρόικα δημοσίως να δηλώνει την εναντίον. Αυτό το λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Καζιντάκητς έχει ήδη δηλώσει ότι δέχτηκε την αναπάντεχη άρνηση της Τρόικα για, την, για το αντιχόμενο ειδικής οικονομικής ζώνης στη Θράκη σε ελληνικό έδαφος, ε, με κύριο επιχειρήματα αφορολογικά κίνητρα. Η έντονη στάση ήταν του Δουνουτού και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να τον τονίσουμε αυτό. Γιατί yeah. όταν ξέρω, το Δουνουτού που μα θέλει χρεωμένου και να, να μα χρηματοδοτεί, δεν θέλει ενδεχομένω. Δεν ξέρω, γιατί δεν θέλει να υπάρχει μια ανάπτυξη που θα yeah. μα φέρει χρήμα για να τον πληρώσουμε ως το Είναι ακούσμα. λίγο... Δεν κολλάει οξύμορο yeah, που λέμε σχήμα. Ξύμωρο, Κάπου δεν κολλάει κάτι. Αν δεν το ακούσουμε δημοσίω yeah. από το Δουνουτού ή από την Ευρωπαϊκή. Τέτοια... Λοιπόν, ε, νομίζω ότι εδώ είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν κάποια διαφορετικά συμφέροντα είναι προφανές δύο πόλη. Να, να ενημερώσω τον κύριο Χαριτάτο ότι υπάρχει επίσημη δήλωση του Τόμσεν ενάντια στις εως και μάλιστα ναι. έγινε σε την εποχή τις μέρες εκείνες, τη βδομάδα εκείνη που είχε υπήρχε, υπήρξε κινητοποίηση για τράπεζες της Ελλάδας δεν νομίζω ότι ήταν ε, ε, ε, πως το λένε, την προκαλέσαμε εμείς τη δήλωση, απλούστατα ναι. έγινε στα πλαίσια του το θέμα είχε μπει στην, στα πρωτοσέλιδα να το πούμε <Κι> έτσι. Ναι, δεν ναι, είναι ναι. στα πρωτοσέλιδα πάντως όχι πάνω από τα φαρμακεία είχε γιατί ο Τόμψε <σχυ> δεν θέλει ο Τόμψε είναι έκφραση η Τρόικα γιατί είναι διαφορετικά συμφέροντα από τον Ολυρέ ο Τόμψε δεν θέλει ο Τόμψε λοιπόν άρα το είπαμε σωστά γιατί ο Τόμψε λοιπόν δεν θέλει γιατί πολύ απλά παίζεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Γερμανία και στην Αμερική όπως Είναι αυτά πολλές τα δύο, οι δύο, εκεί πάμε πάλι Ακριβώς έτσι... Επειδή λοιπόν η Γερμανία θέλει εδώ πέρα να ξεφορτωθεί τα πυρηνικά της απόβλητα mm -hmm. Και τα τοξικά της απόβλητα mm -hmm. Μια ιστορία που δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα και γεωστρατηγικής ε, ισορροπίας Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το πανηγύρι Εντάξει και ναι. επιπλέον τους πιέζουν ακριβώς εκεί που πονάνε γιατί έχουν τρομακτικό πρόβλημα οι Γερμανοί. Έχουν πρόβλημα ενεργειακό. Έχουν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ενεργειακή πείνα. Και ταυτόχρονα τρομακτικό πρόβλημα εναπόθεση πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων του. Ψάχνουν αγωνίω να τα φορτώσουν σε κάποιον. Nice. Εντάξει. Οι Αμερικανοί ξέρουν πού είναι το πάτημά του. Και του πιέζουν ακριβώ εκεί. Δεν θα σε αφήσω να κάνει ειδική οικονομική ζώνη, Βερκεφα. Βερκερατά τα, τα βρούμε κεντρικά στην Ευρωζώνη. Ναι. Στην ειδική οικονομική ζώνη, γιατί θέλει ο Γερμανό, γι' αυτά. αυτό το θέλει. Γι' αυτό έχει στείλει την κυρία Καραγιάννη. Ναι. Γι' αυτό έχει βάλει τον όλη η Ρένα να σου λέει ναι στι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Ναι. Η, Ευρωπα... η Ευρωζώνη θέλει τι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Και τι πρόθειε του, του Καζάφη καταργούμε στο εθνικό κράτο. Ναι. Η Ελλάδα καταργείται από τι συμβάσει, αλλά καταργείται στο σύνολο, βλέποντα ναι. τη διαδικασία ομοσπονδιοποίηση. Άρα περιφέρειες, ειδικέ οικονομικές ζώνες, ε, καντόνια, κοινότητε. και τα λοιπά είναι το μέλλον mm. για αυτούς. Mm -hmm. Οι Αμερικανοί ποιος το δικό τους παιχνίδι. Mm -hmm. Για παράδειγμα, δεν θα αφήσω εγώ να βάλεις χέρια πούμε, στη Σαμοθράκη. Γιατί εγώ δεν γουστάρω να ανοίξεις, το, ανοίξεις mm -hmm. το, του υδρογράφους που τους ξέρω εγώ από το 1960, mm -hmm. ότι υπάρχουν εκεί. Mm -hmm. Δεν έχει έρθει η ώρα για μένα, σου Να γιατί... το κάνω τότε που θέλω εγώ. Για... Δεν αντιμετωπίζει. Δεν είναι ενεργειακή πείνα Μπράβο, οι, οι, οι, οι, οι, οι, οι ΗΠΑ. Η Γερμανία αντιμετωπίζει. Η, η, η Ευρώπη θέλει να. Και διεξάγει στην ναι, ουσία ναι, ναι. ναι, ένα ναι. οικονομικό και πολιτικό πόλεμο mm -hmm. όπω ακριβώ γινόταν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm -hmm. Η Γερμανία κατευθυνόταν στι επιθέσει και στου άξονε που δημιουργούσε mm -hmm. σύμφωνα με το που θα μπορούσε να βρει ε, ενεργειακά αποθέματα και δυνατότητε πρώτων υλών για να συνεχίσει τον πόλεμο. Το ίδιο κάνει και τώρα. Μόνο που βεβαίω διεξάγεται ένα οικονομικό πόλεμο. Αλλά άκουσα και το καταπληκτικό τώρα, σε αυτό το διάλογο, που α, ε, νομίζω το καταλάβατε όλοι, δεν το κατάλαβα μόνο εγώ, ότι η Τρόικα διαφωνεί, γιατί αφού μα δανείζει, είμαστε εξαρτημένου. Και με την ειδική οικονομική ζώνη που θα κάνουμε στη Θράκη, δεν μπορώ να λίγο γελάω, αλλά είναι και λίγο αφελή αυτά, βέβαια. Αφελή είναι. Ε, δεν ξέρω την να πω. Λέω απλά αφελή, εγώ αυτό. Έτσι. Ε, θα δώσουμε, όπω λέει σε κάποια στιγμή η κυρία Καραγιάννη, ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ανεργία. Το επαναλαμβάνει ξέρει, σε όλη τη συζήτηση, ο οποίο την ακούσει όλη τη συζήτηση, αυτό επαναλαμβάνει συνεχώ η κυρία Καραγιάννη. Ότι η Θράκη πεινάει, η Θράκη βουλιάζει, η Θράκη είναι ξεχασμένη από την ελληνική πολιτεία εδώ και δεκαετίε, η ανεργία είναι στα ύψη. Γενικότερα όμω πλέον και με τι συνθήκε που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα, τα καλά ελληνικά μυαλά για να μην στη χώρα πρέπει να δώσουμε εργασία, εδώ και τώρα. Και εννοεί, σαφέστευτα, ότι με το να φτιάξουμε έως τα καλά ελληνικά μυαλά θα μείνουν στη χώρα μας. Νομίζω ότι έχεις δώσει την απάντηση. Από... Ε, εγώ, λέω, εγώ λέω το εξή. Αντίδα, ε, για να μείνουν και τα, ελληνικά, τα, mm -hmm. τα καλά ελληνικά μυαλά εδώ, mm -hmm. να τους δώσουμε μια οποιαδήποτε εργασία, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε με οποιαδήποτε προοπτική, ε, λέω να επενδύσουμε σε Ποιο έντιμο είναι. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν θα, προ... θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε σε βελτίο και στην επιστροφή, για να έχουμε το χρόνο, θα παίξω ένα τελευταίο απόσπασμα, διότι κάποια στιγμή ο κύριο Χαρητάτου, θέλοντα να τη πει και την άλλη πλευρά, δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι έχουν εκφράσει, επιστήμονε, και τα λοιπά, που έχουν εκφράσει τι αντιρρήσει του πάνω στη νεό, φέρνει εσένα ω παράδειγμα και διαβάζει απόσπασμα από ένα άθρο που ήταν στο χωνί, αν δεν κάνω λάθος και σίγουρα δεν κάνω λάθος και διαβάζει από εκεί ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο σου και καμιά φορά έχει σημασία αυτό που λέω το τι μοντάς κάνεις και το τι επιλέγεις να πεις και όταν έτσι έχει ε, α, άλλα αποτελέσματα αυτό θέλω να πω λοιπόν, ποιο θα ακούσουμε τώρα, ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα η συνωμοσία των μετρίων mm -hmm. Α, πολύ ωραία, Μα Είναι ακριβώ. ναι έτσι, Η συνωμοσία των μετρίων, Πάμε να ακούσουμε Λοιπόν, εδώ είμαστε, ωραία, ωραίο πολιτικό τραγούδι. Δεν το έχει γράψει ο κάποια <laughs> Κάποιοι αναρωτιούνται, δε όχι, δεν σας κάνει Λοιπόν, θα μπορούσε βέβαια. Ε, ωραία έτσι, ωραία εκτέληση. Ε, καλό λόγος είναι φοβερό ε, Επίκαιρος όσο ποτέ. Φοβερός, καραμπληκτικός. Ε, και θέλω πριν επιστρέψουμε σε αυτό που λέμε γιατί σε ως με αφορμή αυτό το γεγονό ότι... Κάτι γίνεται στην τέχνη και γίνονται σημαντικά πράγματα. Υπάρχει ένας σκηνοθέτης, Γάλλος, από το Αλγέρι, τον ξέρεις εσύ, είναι εδώ στην Ελλάδα και έχει φτιάξει ένα έργο. <coughs> έχει γράψει ένα έργο ο άνθρωπος, ένα σύγχρονο πολιτικό έργο που έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα και για αυτά που περνάμε αυτή την εποχή, που έχει στόχο να αφυπνίσει το κοινό σε μια σύγχρονη αγορά με επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, αναζητάει ηθοποιούς πολιτικοποιημένους, με έντονο πολιτικό λόγο, αλλά και απλούς καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή την παράσταση. Ναι. Οι, οι πρόβες γίνονται στον Κεραμικό, είναι κέντρο, βοηθάει πάρα πολύ. Και να πω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210-72- 4783 και στο κινητό 69 71, 87, 25, 58. 69, 71 87, 87, 25, 58. είναι τα δύο τηλέφωνα θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές από την εκπομπή γιατί πουμε κάτι και μόνο ότι ναι. Να και, δεν θέλω, να και δεν θέλει ο ίδιος θέλω να, λέει, να λέμε πολλά πράγματα. Ο ίδιος διέπρεψε με, το, με ανάλογο τρόπο yeah. με το θέατρο της Επανάστασης στην Αλγερινή παράσταση, όπου το αναβάζοντας τα δικά του έργα στο θέατρο είπι, είχε γίνει ένα από τα κέντρα της Επανάστασης της Αλγερίας ενάντια στην Γαλλική Αποιογραφία αυτό φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει και Ναι, εδώ. ναι, ναι. Και είναι φοβερό και σημαντικό ότι είναι ένα άνθρωπο που δεν είναι Έλληνα. Δεν ήθελα δηλαδή, να πω. Έτσι, είναι επαναστάτη, ο οποίο πατρίδα του, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάθε χώρο που πατρίδα του. Και επειδή είναι, επα... είναι, είναι επαναστάτη αληθινό, ναι. δεν μπορεί να είναι και μεγάλο πατριώτη. Mm. Και επειδή ήταν πατριώτη για την πατρίδα του, αυτή καθ' αυτή την Αλγερία. Mm. Και φυσικά υπήρξε και μεγάλο πατριώτη για τη Γαλλία. Mm. Υπερασπιζόμενο mm. των μεγατικά mm. δικαιώματα mm. και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορούσε να αφήσει τον πατριωτικό αγώνα των Ελλήνων, έτσι. Δεν είναι από εκείνους που το παίζουν διεθνιστέ. Είναι διεθνιστή και είναι διεθνιστή γιατί είναι πατριώτες. Να. Μόνο ένας πραγματικός πατριώτης μπορεί να είναι διεθνιστή. Εγώ τον είδα λίγο ε, κάποια στιγμή τις προηγούμενες ημέρες και είδα έναν άνθρωπο που ξέρεις πραγματικά καλλιτέχνη, το καταλαβαίνεις είναι η άβρα, με πολύ πάθος, ε, ορμή mm -hmm. για αυτό που κάνει και νομίζω ότι αυτό το, από το λίγο που έχω δει το έργο έτσι όπως το έχει συρριλάβει και mm -hmm. τον τρόπο που έχει το έχει δομήσει νομίζω mm -hmm. θα έχει μια πάρα εξαιρετική ωραία ιδέα στο να μπορέσει να παρουσιάσει ένα τέτοιο θέμα mm -hmm. λοιπόν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να βοηθήσει να βοηθήσει ναι και ε, παιδιά μην το ξέρεις το θέατρο ε, είναι χώρος ε, ζύμωσης, σημαντικός. Έτσι οφείλει να είναι. Αυτό είναι. Έτσι, Έτσι όφελει είναι. Είναι ναι. του, θέλω να πω ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτά που λέγαμε, εως... Ε, με αφορμή τη συνέντευξη τη κυρία Καραγιάννη, δικηγόρο, ε, πρόεδρο του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ Θράκη, στον κύριο Χαριτάτο την προηγούμενη βεβαιά και μετά δική σα απέτηση βέβαια, γιατί είχαμε πάρα πολλά μηνύματα την Παρασκευή και στη συνέχεια του Σαββατοκύριακου μα στείλατε και την εκπομπή. Ακούσαμε κάποια από τα επιχειρήματα τη κυρία Καραγιάννη, η οποία θέλει να φτιάξει την πρώτη τη Θράκη. Ε, τα αντέκρουσε εδώ και απάντησε ο, ο Δημήτρη Καζάκη. Πάμε λοιπόν σε ένα τελευταίο απόσπασμα που ο κύριος Χαριτάτος αναφέρεται στην άλλη πλευρά στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς που δεν θέλουν τη ΣΕΟΣ και αναφέρεται σε σένα και διαβάζει ένα απόσπασμα από δικό σου άστρο στο χωνί σχετικά με τη ΣΕΟΣ ε, Είμαστε έτοιμοι, όταν μπορούμε να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε που αλίευσα που είναι από τα δυνατά χαρτιά της αντίθετης ρητορικής κυρία Καραγιάννη για τις ειδικές οικονομικές ζώνες είναι ο οικονομολόγου Δημήτρη Καζάκη ο οποίος είναι ένας αξιοσέβαστος οικονομολόγος Μάλιστα. Και μπαίνω, μπαίνω σε ένα σημείο. Σε τι συνεισφέρει μια επένδυση όταν δεν πληρώνει φόρου ούτε καν ΦΠΑ, ΦΠΑ, απασχολεί και αμείβει εργαζόμενου με όρου χειρότερου από τα ελάχιστα που προβλέπει η Εθνική Νομοθεσία και μπορεί ελεύθερα να εξάγει τα κέρδη στο εξωτερικό. Τα παπαγαλά και το νεό μιλάνε για νέε θέσει εργασία. Πιθανότατα να είμαι και εγώ ένα από αυτού που σα φιλοξενού σήμερα. Από πότε όμω κάθε θέσει εργασία είναι αποδεκτή, αν είναι έτσι, τότε γιατί δεν επενδύουμε σε ακού ανοχή για να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία για γυναίκε και παιδιά, ενώ οι άντρε θα μπορούσαν κάλιστα να βρουν θέσει εργασία ω νταβαρτζ. Γιατί όχι... Επίση, είναι πολιτική των επενδυτών στι ε, ειδικέ οικονομικές ζώνες να μην προσλαμβάνουν ντόπιου για να μην έχουν προβλήματα όταν του απολύουν. Αυτό πώ είναι πολιτική όταν γίνεται προαίρεση, όταν γίνεται συμφωνία, διεθνή σύμβαση για την ύπαρξη ειδική οικονομική ζώνη. Στέκει αυτό το επιχείρημα. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν καταλαβαίνω το. Τον κύριο Καζάκη. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν καταλαβαίνω και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Περδεύει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, λέει ότι δεν πληρώνεται φόρο. Ισχύει αυτό, έχω κατάλαβα ότι Απλά υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Υπάρχουν ειδικέ οικονομικέ ζώνες, είναι αλήθεια, ε, όπως αυτή στο Τσόλου στην Τουρκία, όπου δεν πληρώνουν φόρου. Ξέρετε, και... Τουρκία κάποιος που θέλει τώρα να χτυπήσει <στονιχνίδια> θα πει Α, ε, ε, ε, Τούρκο, αν θέλει να συγκαραγιάνει, είναι τουρκόφιλοι. πολύ αυτό, ξέρετε. που δεν μπορούν να διαβάζουν. Διαβάζουν μια στήλη και το κάνουν ζωή ολόκληρη. δεν είμαστε πακλατέ. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανονισμοί και άλλοι νόμοι. γιατί το πακλατέ, μέσα στην οικονομική ζώνη το ένα και το ίδιο είναι. Ε, ε, φόρους πληρώνει αυτός που εργάζεται μέσα. Να. Για φανταστείτε, 1.500 άτομα. Πληρώνουν φόρου. Κανονικού φόρου στο ελληνικό κράτο. Λέει, λέ, η, η άποψη του οικονομολόγου λέει ότι θα απασχολεί και θα μείνει εργαζόμενο με, με όρου χειρότερου από τα ελάχιστα που προβλέπει ο, η που νομοθεσία. Ξέρει, Ποια νομοθεσία. Ποια εθνική νομοθεσία. Αφού καταγγέλουμε κάθε μέρα την εθνική νομοθεσία, ο, νομοθεσία ότι είναι άφλια για τα εργατικά δικαιώματα τα οποία έχουν αποφευθεί, έχουν εξαφανιστεί, έχουν διαλυθεί. Συγγνώμη, και πω... τα μεροκάματα έχουν φτάσει πολύ χαμηλά. Συγγνώμη ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. σα φιλοξενώ εδώ, αλλά σα σέβομαι. Αλλά προ αυτό θα καταλάβω και ότι πρέπει να διαχειριστώ. Γιατί βλέπω ότι και η άλλη άποψη είναι θολή και αυτή. Αν χτό και αν το κείμενο είναι δύο χρόνια πριν να το συζητάγαμε. Τώρα τι μισθού έχουμε να προστατεύσουμε και πόσο πιο χαμηλά μπορούν να πάρουν. Τι εργασιακά δικαιώματα έχουμε να προστατεύσουμε όταν δεν έχουν εξα... εξανεμιστεί όλα αυτά. Πού ήταν όλες αυτές οι φωνές νωρίτερα. Και χαίρομαι για την άποψη του κορομπρο, βέβαια, έτσι, που δείχνει ότι είναι για το κοινό καλό. Αντιλαμβάνεστε. Ε, ελάτε λίγο στην κομβέντα μας τώρα. Ε... Το κοινό καλό είναι ότι, να στη Θράκη, ότι περισσότερο από 50% νέους ανθρώπους είναι οι άνθρωποι, τους βλέπει κανείς αυτές τις καφετέριες που είναι τα τραγωδία, είναι χάνεται μυαλό. Αγγίζουμε το 27% στην ανεργία. Είμαστε πρωταλή της Ευρώπης κυρία Καραγιάννη ήταν πολλά ερώτημα. Ναι, καταρχήν για τον κύριο Χαριτάτο δεν θα τον πω παπαγαλάκι και έχει αυτό διοριστεί παπαγαλάκι, το είπε και μόνο του, οπότε δεν υπάρχει λόγο να τον πω, να τον χαρακτηρίσω εγώ. Δεύτερον, προφανώ δεν κατάλαβε τι του είπε κυρία Γαραγιάννη. Είναι θέμα αντίληψη, είναι θέμα αποστολή, δεδεταγμένη υπηρεσία, δεν ξέρω. Α το αποφασίσει αυτό και το αφεντικό του. Ποιο τι του είπε. Του ότι δεν πληρώνουν φόρου. Τι έλεγα εγώ άνθρωπο, ότι δεν πληρώνουν φόρου. Που ακριβώ υπάρχει το πρόβλημα και η θολ... Το θολό. Ότι είναι θολή άποψη που φράζεις. Ναι. Για να μην σημήθω ας πούμε ένα παλιό α, τραγούδι ας πούμε του Ορέστη Μακρύ. Όταν έκανε τον Πεκρύ. Mm. Θολό είναι το μυαλό σου που λέει. Λοιπόν, πάμε παραγκάτω. Λέει, η φορολογία θα πληρώνει οι εργασόμενοι που θα δουλεύουν εκεί. 1500 <laughs> άνθρωποι θα δουλεύουν εκεί, εντάξει. Δεν θα του τα πάρουμε. <laughs> <Ας> πρέπει, <laughs> να <τους θα> πάρουμε <laughs> ναι, 300. Αν δεν πέσουμε με το κάμπο τη κακιά συμφορά, α πούμε θα του τα πάρουμε κιόλα. Έτσι, μπράβο, <laughs> λοιπόν. Αυτή είναι δηλαδή η προοπτική. Καταρχήν, δεν μπορούσα να μα πει η κυρία Καραγιάννη που δεν μπορεί να καταλάβει τη γλώσσα βεβαίω. Γιατί δεν είναι καμία σχέση με την επιστήμη. Πλασία είναι. Τι σχέση έχει με την επιστήμη. Πού είναι τα ειχέγγυά τη, Πού είναι η συνεισφορά τη επιστημονική, mm -hmm. Πια εδώ μας λέει ότι υπάρχει νομοθεσία από το 1930. Αν την πλακώσουμε σφαγιά, δηλαδή. Άρα βγαίνει ο δικηγορικό, Σύλλογο θα την mm -hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε, το αν θα πληρώνουν φόροι οι εργαζόμενοι ή όχι, Εγώ λέω αν είναι να πληρώνουν φόρου από του εργαζόμενου. Γιατί να μην αναπτύξουμε θέσει εργασία στην ελληνική οικονομία χωρί ειδικέ οικονομικέ ζώνες, με αυξημένα μεροκάματα υψηλή παραγωγικότητα mm -hmm. εργαζόμενου και να έχουμε καλύτερου φόρου, mm -hmm. Δεύτερον, δεν είμαστε μπαγκλαντές Όπου είσαι μέσα στην ειδική οικονομική ζώνη, είτε από την οικονομική ζώνη, είναι το ίδιο το αυτό. Οπα mm -hmm. Δηλαδή, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ω προ την χώρα που λέγεται Ελλάδα, αλλά θα γίνουμε Μπαγκλαντέ στην ειδική οικονομική ζώνη. Ούτε αυτό το καταλάβει ο κ. Χαρτάτο. Εφέρεται το δικό μου θολό. Είναι το μυαλό. Έτσι. Πάμε mm. Λοιπόν, <coughs> θαύμα ε, θα σαν τη λογική του. Προσέξτε τώρα. Έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική που τσακίζεται εργατικά δικαιώματα, mm. τσακίζεται μονοκάμματα, τσακίζεται το, το εργατικό δίκαιο, Στην ουσία το έχει αναρρέσει το σύνολό του. Μόνο και μόνο για να μα δείξει ότι η μόνη διέξοδο είναι η ειδική οικονομική ζώνη και εμεί αυτό πρέπει τον εχτούμε και πρέπει να το ανεχτούμε mm -hmm. θαυμάσια λογική είναι σαν να λέω διώχνω τον κόσμο και γίνεται φτωχός δουλειοποιείται να το πούμε έτσι ο, ο, ο εργατικός κόσμος στην Ελλάδα, ο εργαζόμενος τον έχω φτάσει στο σημείο να λέει ότι είναι πολυτέλεια τώρα δουλεύω και ακόμη μεγαλύτερη πολυτέλεια τώρα με αμύβουν και δουλεύει σε ένα ραδιόφωνο ο κ.χ. που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι, έγινε, ότι είναι καθιστός αυτό το πράγμα στην επιχείρηση αυτή, όπω και σε όλο το ΛΟΝΟΕΠΟΕΜΠΟΟ ομιλοκοτομινά, που βλαστημάνε για τη ώρα τη στιγμή οι εργαζόμενοι εκεί πέρα για να πάρουν το μεροκάπατο. Και ποιο μεροκάπατο, αυτό που του μείωσε από τα 1200 στα 400. Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων, λέμε <σκοίλυν> και όλα αυτά θα πρέπει να τα αποδεχτούμε. Και να σου πω για κάτι άλλο, εφόσον μειώνουν και μειώνουν, μειώνουν, μειών, μειώνουν μειών, του μισθού συνέχεια σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαλύουν τα εργατικά δικαιώματα, τότε γιατί θέλουν ειδική οικονομική ζώνη. Με χρειάζεται, θε να δει. Εάν μένανε ναι, μόνο σε αυτό, ναι. μόνο σε αυτό που έχουν επιβάλει για αμέσω τη πολιτική, ναι. τότε δεν χρειάζεται ειδική οικονομική ζώνη. Αλλά επειδή όμω ούτε αυτό είναι αρκετό, θέλουν ειδική οικονομική ζώνη για να μα πάρει πιο κάτω των Παγκλαντέ. αυτό. Ναι. Είναι αρκετά λογικό, ή θα πρέπει να το κάνουμε να του γραφίσουμε για δημοσιογράφον τον κύριο Λέω εγώ. Ναι. Πρέπει να είσαι επιστήμονα να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Κοινή λογική, δεν διαθέτουμε mm -hmm. έτσι. Και να το πω και κάτι άλλο. Και το, το εύλογο ερώτημα, ερε παιδί μου, αν συμβαίνουν όλα αυτά, ισχύουν. Το ερώτημα που με μένει είναι τότε τι θέλουν τι ελληνικέ οικονομικέ ζώνες. Τι προσφέρουν στο ελληνικό κράτο οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Yeah, Εδώ είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να μα το εξηγήσει κάποιο. Δηλαδή, η όλη ιστορία είναι να προσθέσουμε σε θέσει εργασία. Ξεφτυλισμένε και από την άποψη εργασιακών ειδικών ε, και τα λοιπά, και χαμηλότερα του μεροκάματο, έστω και σε επίπεδο όπω το λέει η Καραγιάννη, για να φορολογήσουμε αυτόν τον εργαζόμενο. Mm -hmm. Μπορούν να μα πούνε μια χώρα που οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε πρόσθεσαν εργασία στο συνολικό πρόβλημα ανεργία που είχαν. Στην ε, Τουρκία, δίπλα που έχει αυτή τη στιγμή 7 ειδικέ οικονομικέ ζώνες αυξήθηκε η απασχόληση, mm -hmm. μειώθηκε η αναργία. όχι. Στην Πολωνία. Στην Ουγγαρία, όχι. Ναι. Στην, στα Σκόπια, όχι. Εδώ θα γίνει ειδικά για μας. Αλλά ακόμη και να δεχτούμε, για ποιο λόγο τότε το κάνουμε. Ναι. Για ποιο λόγο. Ποιο είναι το κίνητρο. Ποιο είναι, ναι. θα μπορούμε να το μην mm. Μήπως είναι Πολύ Πouliθρόλα να πούμε ότι το μόνο κίνητρο είναι η εξαγορά του πολιτικού συστήματος από συγκεκριμένου ιγιώτες και το ξέπλυμα χρήματος, και πολιτικού και επιχειρηματικού διαμέσου των ειδικών οικονομικων ζωνών δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Mm. Δηλαδή ο Δενadrenergicos Gatzidakis που παλεύει για τις συλικής κορrupciónες ζωνες. Γιατί να μην υποθέσω ότι έχει κρυφά μια να κρύψει και με μεγαλη ευκολία μπορεί να τα βγάλει μέσω body body body Όπω γίνεται για παράδειγμα σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, όπου υπάρχει ειδική οικονομική ζώνη, η Ιντερπολ το λέει, αλλά και αυτοί θολά μυαλά έχουν. Είναι θολά. Είναι ένα πληντήριο δηλαδή. Βεβαίω. Εκτο... Γιατί υπάρχει βιτρίνα, ναι. η κανονική οικονομική δραστηριότητα, ναι. και υπάρχει και η άλλη δραστηριότητα, το λαθρεμπόριο. Μόνο που εκεί δεν είναι λαθρεμπόριο, είναι νόμιμο. Διεξάγεται νόμιμα γιατί έχει ειδικό ειδικηγό καθεστώ που το λένε οι διώτε Αν είσαι. Πώς θα το πούμε παιδί μου, αν είσαι θέλει να ξεπλύνεις χρήμα Ναι Πού θα πήγες να το ξεπλύνεις, εκεί πέρα που θα πήγε να το ξεπλυνεις εκει περα που θα υπανιστει σε αδία της ναι. Παράδειγμα, τελευταία Για την συγκεκριμένη ειδική οικονομική ζώνη στην Τουρκία Πήγε να κάνει συμφωνία Το Καμερούν το Δηλαδή πρου... τι να κάνει το Καμερούν εκεί Να φυτέψει μπανάνες <Τι... Δηλαδή τι ακριβώ έχει <Τι... Συγκριτικό <Τι... πλεονέκτημα <Τι... ας πούμε mm -hmm. Τι ακριβώς mm -hmm. ε, λέω, από την άλλη μεριά, να θυμηθούμε στην ειδική οικονομική ζώνη σε αυτή που λέμε στα 120 χιλιόμετρα από τη Θράκη, mm. οι, οι περισσότερε επιχειρήσεις είναι Τούρκικες. Mm -hmm. Δηλαδή, θα σούρθει ο δικός σου επιχειρημάτης, ο κ. παράδειγμα, mm. θα βάλει το άδειο του στην ειδική οικονομική ζώνη mm. και θα δουλεύει ο άνθρωπος με δεδομένη πλήρη φορολογική ασυλία, mm. χωρίς να υποχρεώται να αποδώσει αγγελιώσιμα ιστορίε κτλ. Τα είπαμε, τα είδαμε και προηγουμένω yeah, yeah, yeah. στα δανεικά και αγύριστα. Yeah. Σε εφημερίδε που τα έλεγε ο, yeah. ο... Yeah. ο Γκάιφιλια και τα, λίπα. Yeah. τα ξέρουμε, είναι ζωντανή πραγματικότητα. Και θα εκπέμπει από εκεί και χωρί κανένα νόμο να τον περιορίζει. Yeah. Δηλαδή yeah. θα μπορεί να με βρίζει, παράδειγμα, ή να... Yeah. όχι να με βρίζει, yeah. να κάνει το γνωστό στυλ. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Να μπορεί να προκαλεί πάθη και μίση και να προκαλεί εμφ... σε εμφύλιο ολόκληρη την ελληνική πολιτεία, αλλά ο εισαγγελέα να μην μπορεί να πέμπει. Καταλαβαίνουμε τώρα ποιο είναι το κίνητρο. Ποιο θα πιάσει τον οποιοδήποτε πολιτικό εκεί πέρα που θα παίρνει χοντρά λεφτά από τον ιδιότητα Μιζαδόρο που έχει βάλει στην επιχείρηση εδώ εκεί. Ποιο. Αφού δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη. Ειδικό διοικητικό καθεστώ. Δεν το λέω εγώ, ο Χατζηδάκη το είπε. Ειδικό διοικητικό. Τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά. Ότι εξαιρείται τη ενιαία εθνική διοίκηση. Δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Αυτό είναι το κίνητρο. Και εκεί που έχουν βρει ειδικέ οι οικονομικέ ζώε είναι γιατί έχουν πάρει κάποιοι πολύ χοντρά, υπουργεί κόμματα, ιστορία κλπ. Πολύ χοντρά, αυτό είναι το κίνδυνο. Μόνο έτσι επιτρέπει ειδική οι οικονομική ζώνη. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτέ οι χώρε που έχουν βάλει ειδικέ οικονομικέ ζώε διακρίνονται για τη διαφορά του και μάλιστα ειδικά για την πολιτική του διαφορά. Ναι. Τι λογική είναι αυτή. Χρειάζεται να ξέρει οικονομικά για αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν είναι παφανερό ούτε ο κύριο Χαϊτάτο ούτε ο κυρία Καραγιάννη ξέρουν. Αλλά λέω: Χρειάζεται. Και να το πω και διαφορετικά. Ποια είναι η διαφορά με τους κού ανοχή. Ποια είναι η διαφορά. Ή είναι και αυτό θολό. Βεβαίω η κυρία Καραγιάννη δεν βλέπει καμία διαφορά γιατί δεν καταλαβαίνει αυτή τη γνώση. Αυτό το τύπο τη εργασιακή σχέση θέλει. Έτσι βλέπει το αφεντικό. Ο τα αλλά ο πολιτισμός μα το επιτρέπει. Και, ε, να καταλάβουμε ότι η Θράκη είναι το πρώτο κομμάτι. Γιατί είναι το πιο ευάλωτο. Έτσι, για να οδηγήσανε. Και, ειδική καταστρέψανε ειδική το, ειδική το σύνολο ειδική. της βιομηχανία που υπάρχει στη Θράκη. Δεν σημαίνει δεν το μόνο. Σκόπιμα, δόλια, το καταστρέψανε επί μια δεκαετία και βάλε. Διαλύσανε την αγροτική παραγωγή στη Θράκη. Κυριολευτικά τη διαλύσανε. Ο κ. Άκερμαν διαμέσου τουρκικών ε, τραπεζών που ελέγχει η Deutsche Bank εισβάλλει στην, στη, στη Θράκη και εξαγοράζει αγρότε, αγροτεμάχια, υποδομέ, τα πάντα. Και έρχεσαι και μου λε ότι η λύση σε αυτή τη κατάσταση είναι αιώ. Όχι, είναι να πάρουν το κεφάλι πρώτα αυτών που οδήγησαν τη Θράκη σε αυτή την κατάσταση. Να υπερασπιστούμε τη Θράκη όπω οφείλει να την υπερασπιστεί οποιοδήποτε πατριώτη. Νοιάζεται για τον τόπο του. Και μετά θα δει πόσο εύκολα ανατρέσσονται γιατί ακριβώ έχουμε πολύ καλά μυαλά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο βεβαίω. Να δει πώ θα, θα αναπτύξουμε. Όταν θα φάμε του ανθρώπου πραγματικά, όπω θα άλλαγα το Διομίδη, φάμε το Διομίδη. Ναι. Θα φάμε αυτού του ανθρώπου πραγματικά ώστε να γλιτώσει αυτό ο τόπο από τη Λιστοσυμμόρια. Έτσι μπορεί να πάει μπροστά ο τόπο. Και όχι με πλάσιε. Επειδή ο κ. Κοντομήνα έχει στο, στην Τουρκία, έχει μεταθέτει επιχειρήσει του Τουρκία και κάνει δουλειέ διαμέσου αιώ. Και όχι μόνο. Λοιπόν, καμπανάκι παιδιά, εγώ λέω τε, έτσι να ολοκληρώσαμε αυτό. Ε, νομίζω ότι πήρατε τις απαντήσεις, στα πιο σημαντικά από όσα είπε η κυρία Καραγιάννη. Και στους χάρησα αφήσεις, τα κείμενα μου είναι πάρα πολλά για το ζήτημα της εγώ Ούτε ένα, δεν δοκιμάζουν γραπτά να απαντήσουν σε ένα. Από τα επιχειρήματα γραπτά υπάρχουν οικονομικά στοιχεία, συγκεκριμένε αναφορέ, δεδομένα βεβαίω. Αυτά είναι φωλά για τον κύριο Χαρτάτο. Δεν περιμένω από τον κύριο Χαρτάτο να καταλάβει τέτοια πράγματα που είναι κοινή λογική, αλλά από την άλλη μεριά, γιατί Τι... δεν δοκιμάζει, Ή είναι άλλη η είναι άλλη γλώσσα αυτή. Εντάξει, δεν θέλει ο καθένα, έχει μια αποστολή. Αυτό να μου πει, εντάξει, κύριε έχει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Η αποστολή τη είναι, είπαμε να κάνει να υλοποιήσει το όραμα του Όλυ Του είπε. Δεν είναι δικά μου λόγια, προς Θεού. Λοιπόν, ε, ε, συντάσσεται απόλυτα με τον Όλυ Ρέν, ο οποίο έχει ένα όνειρο να γίνει η Θράκη ή η Σαμοθράκη Ελβετία. Αυτό το νησί, όπω είπα, είναι ένα διαμάντι για τη Σαμοθράκη. Λοιπόν, και μετά για τη Θράκη. Άρα, μόνο και μόνο. Θα χρειαζόταν διαβατήριο. Επειδή κύριε Καραγιάννη, ας πούμε, σε... το έχει βάλει στο μάτι, μάλλον τα θετικά τη κυρία Καραγιάννη, το έχουν βάλει στο μάτι στη Σαμοθράκη, yeah. θα χρειάζεται ο ίδιο διαβατήριο να πηγαίνει στη Σαμοθράκη. Yeah. Το ίδιο και Θράκη. Γιατί θέλει να την κάνει η Ελβετία, πανάθε μάμε. Το μικρό-μικρό αστερίσκο που έχω βάλει, εφόσον θέλει να την κάνει η Ελβετία, γιατί δεν μα εξηγεί γιατί η Ελβετία δεν έχει δικέ οικονομικέ ζώνε. Μήπως γιατί ο λαός της με τα χίλια κακά στραβά και ανάποδα Εναι. που έχει αυτό το σύστημα δεν επιτρέπει σε λιστοσημωρίτες να μετατρέψουν την οικονομία και το λαό της στο χάλι που μας έχει καταντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε. το Ευρώ και τα πουλυμένα τομάρια που κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Μήπως λέω. Αλλά τελικά νομίζω ότι ένας φιλο εδώ πέρα έχει προτείνει μια εξαιρετική πρόταση για τη Α, ναι. η, η Ελλάδα να γίνει να γίνει ως... ολόκληρη η Ελλάδα μια μας έστειλε ένας φίλος ε, ο, με δικό της νόμισμα εθνικό έτσι; Την ισοτιμία του οποίου θα αποφασίζει ο, ο, ο ίδιο ο λαός. Και θα έχουμε ειδικό-ειδικό καθεστώ στην Ευρωζώνη ναι. και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λέγεται εθνικό καθεστώ, εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία με, με, με το λαό αφέντη στον τόπο του. Mm. Αυτή είναι η μόνη ειδική οικονομική ζώνη στην οποία εγώ προσυπογράφω. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ο επίλογο αυτού του θέματο. Έτσι κι αλλιώ δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, να φεύγουμε. Ε, θα παίξουμε και ένα ωραίο τελευταίο κομμάτι mm -hmm. έτσι; θα, ε, Θέλεις πριν κλείσουμε κάποιο σχόλιο, κάτι Πριν χαιρετήσουμε τους φίλους και ακούσουμε Το τελευταίο μας ε, τραγούδι Όχι Όχι να βάλουμε το Το ΣΥΡΙΖΑ Όχι, γιατί ήθελα να το κάνουμε ένα σχόλιο αυτό το. Να το αφήσουμε, να αφήσουμε το αντιστέκομαι Αντιστέκομε. Πάλι με το θέσουμε φίλια. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να το βάλουμε να σα χαιρετήσουμε με αυτό το αντιστέκομε. Θα ακούσουμε το σχετικό κομμάτι αύριο μεθάριο. Εξάλλον θα πούμε και κάποια πράγματα στη συνέχεια, από αύριο, έχουμε να λέμε πολλά. Λοιπόν, νομίζω από τα μηνύματά σας που βλέπω ότι απαντήσαμε στα, σε όλα τα ερώτηματα που είχατε. Να είστε καλά. Μέχρι αύριο μία η ώρα παρανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωρία Μπάστα, καλή δύναμη. Και σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχουμε. <coughs> έχουμε το αντιστέκομε yeah. Ωραία, φεύγουμε με το αντιστέκομε